Χριστούγεννα και φέτος Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, μέρες εορταστικές, μέρες χαρούμενες και εύχομαι αγαπητέ μου φίλε Αγαπητοί μου φίλοι, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης Από που και αν μας ακούτε αυτή τη στιγμή Εύχομαι τα χρόνια σου να είναι πολλά Η ευλογία του Θεού να σκεπάζει το σπίτι σου, την οικογένειά σου Να λύνει ο Κύριος τα προβλήματά σου Να σε φωτίζει το φως του νεογέννητου Χριστού Να κυκλώνει αυτό το φως Την καρδιά σου, το κορμί σου, τα παιδιά σου, την οικογένειά σου Τη δουλειά σου, όλα όσα κάνεις Να είσαι ευλογημένος Και ευτυχισμένος Χρόνια σου πολλά Χρόνια πολλά και σε σένα Βασίλη Χατζινικολάου Και σε ευχαριστώ πολύ που και σήμερα Είσαι μαζί μας αυτές τις εορταστικές μέρες Και βοηθάς Στην παραγωγή αυτής της εκπομπής Την ηχητική επεξεργασία Και επιμέλεια της μουσικής Σε αυτή την εκπομπή Και για τη γιορτή σου Χρόνια πολλά Και ευχαριστώ όλους σας για την πολύ σας αγάπη η αγάπη αυτή μας στηρίζει η αγάπη αυτή μας πείθει ότι πραγματικά ο Χριστός ήρθε στη γη γι' αυτό ακριβώς το λόγο για σκέψου ήρθε ο Θεός στον κόσμο για ποιο λόγο αν σου πει κανείς γιατί γεννήθηκε ο Χριστός γιατί ήρθε ο Θεός στη γη το πρώτο τι ήρθε να φέρει τι νιώθει κανεί όταν ακούει το όνομα Ιησούς Χριστός Νεογέννητος Θεός Ποια λέξη έρχεται στο νου σου Τι ήρθε ο Χριστός να φέρει Αν σου πει κανείς Ιησούς ίσον Τι είναι ο Χριστός Μπορείς πολλά να πεις Αλλά νομίζω η πρώτη λέξη που βγαίνει Ειδικά στο σχολείο Αν το δοκιμάσεις αυτό σε παιδιά Σε απλές ψυχές να ρωτήσεις Τι είναι για σένα ο Χριστός Θα πούνε όλοι είναι η αγάπη Ο Χριστός είναι αγάπη Ο Θεός αγάπιεστη Και αυτή η αγάπη ήρθε στη γη Και τον ευχαριστούμε Ευχαριστούμε τον Κύριο Νιώθουμε την ανάγκη αυτές τις μέρες Και κάθε μέρα της ζωής μας Αλλά τώρα τα Χριστούγεννα Την Πρωτοχρονιά Τις γιορτινές αυτές μέρες Θέλουμε να πούμε ένα ευχαριστώ Γιατί ανεβαίνει στην ψυχή μας Ένα κύμα ευγνωμοσύνης Ευχαριστίας Σε ευχαριστώ Θεό Για την πολλή σου αγάπη Σε ευχαριστώ Θεό για την πολλή σου κατανόηση σε ευχαριστώ που δεν αποστράφηκες το πλάσμα σου που δεν μας εγκατέλειψες, που δεν μας περιφρόνησες αλλά μας αγάπησες και μας πλησίασες και ήρθες στη γη και ήρθες κοντά μας και αναρωτιέμαι τώρα που ο Χριστός μας δεν είναι βρέφος σήμερα γιορτάζουμε αυτές τις μέρες φυσικά την γέννησή Του που ήταν βρέφος, που γεννήθηκε στη σπηλιά της Βιθλεέμ που γεννήθηκε στη Φάτνη, που μεγάλωσε σαν ένα παιδάκι όπως τα όλα τα παιδάκια στα Ιεροσόλυμα μαζί με την Παναγία Μητέρα του, ναι αλλά τώρα μετά από 2.000 τόσα χρόνια ο Κύριος δεν είναι βρέφος ο Κύριος τώρα κοιτά τη γη κοιτά τη ζωή μας και εξετάζει πως γίναμε μετά από από τόσα χρόνια που ήρθε αυτό στη γη και μας μίλησε και μας έδωσε υπόδειγμα ζωής και μας είπε και θαυματούργησε και κήρυξε και σταυρώθηκε και αναστήθηκε και έδωσε το Πανάγιο Πνεύμα και πέρασαν τόσα χρόνια και ήρθε αυτό το βρέφος να αλλάξει τη γη ήρθε να μας πει πώς να ζούμε ήρθε να μακαρίσει τους ταπεινούς τους πράους και είπε μακάρι η καθαρή καρδία ότι αυτοί των θεών όψονται και λοιπά και όλα όσα είπε στην Αγία Γραφή που διαβάζεις την Καινή Διαθήκη και αναρωτιέμαι και λέω Κύριε μετά από τόσα χρόνια που ήρθες δύο πόσα χρόνια πέρασαν τι κάνουμε για σένα πήραμε το μήνυμά σου άραγε πως μας βλέπεις είσαι ευχαριστημένος από τη γη είσαι ευχαριστημένος από τους ανθρώπους είσαι ευχαριστημένος Κύριε Τώρα που δεν είσαι βρέφος Παρόλο που σήμερα σε γιορτάζουμε ως βρέφος Αλλά τώρα δεν είσαι βρέφος Είσαι ο Κύριος του κόσμου Είσαι ο Θεός Είσαι αυτός που θα κρίνει ζώντας και νεκρούς Πως μας βλέπεις Είσαι ευχαριστημένος από μας Κάναμε αυτά που μας είπες Πήραμε το μήνυμα της γέννησής σου Της άκρας ταπείνωσής σου Κύριε πως μας βλέπεις Είσαι ευτυχισμένος Είσαι αναπαυμένος ή σε επικραίνουμε ακόμα με τη ζωή μας ή παρόλο που είναι Χριστούγεννα μας βλέπεις και απορείς και λες μα πως είστε έτσι εγώ άλλα πράγματα σας είπα εσείς αλλιώς ζείτε εγώ ταπεινώθηκα εσείς κάπως αλλιώς σας βλέπω είσαι ευχαριστημένος Κύριε αυτό το πράγμα σκέφτομαι διότι κάθε φορά έρχονται γιορτές τις απολαμβάνουμε χαιρόμαστε διασκεδάζουμε, τρώμε Πίνουμε, παίρνουμε βάρος Πηγαίνουμε επισκέψεις Επικοινωνούμε ε, Τα σπίτια όλα μυρίζουν Μοσχοβολούν Από γλυκά, από φαγητά, από αρώματα Από το δέντρο, από τα στολίδια Από όλες τις ομορφιές που κάνουν τη ζωή μας Πιο χαρούμενη και κάπως διαφορετική Αλλά ο Χριστός που σκέφτεται τη ζωή μας Που τώρα δεν είναι ένα μικρό βρέφος Αλλά μας κοιτά με σοβαρότητα και λέει παιδί μου Πέρα από όλα αυτά που κάνεις Και καλά κάνεις Και χαίρεσε Ψάχνω να δω λίγο τη ζωή σου Δώσ' μου λίγο το σφιγμό σου Να πιάσω λίγο Πως χτυπάει η καρδιά σου Γεννήθηκα εγώ Και ήρθα στον κόσμο Μας λέει ο Χριστός Για να γεμίσω την καρδιά σου με ειρήνη Για να φέρω ανάπαυση μέσα σου Για να σε ηρεμήσω Για να δω είσαι λίγο ήρεμος Για να σε το πώ είσαι έτσι Πώς είσαι έτσι ταραγμένος, πώς είσαι έτσι αγχωμένος παρόλο που εγώ γεννήθηκα. Δεν σου είπα εγώ, μας λέει ο νεογέννητος Χριστός που τώρα όμως μεγάλωσε, που τώρα περπάτησε, που τώρα πήγε στα Ιεροσόλυμα και κήρυξε και θαυματούργησε. Δεν σου είπα εγώ παιδί μου να μην αγωνιάς, να μην έχεις άγχος. Δεν σου είπα τόσες φορές στη ζωή μου. Ότι ο Θεός φροντίζει και προστατεύει τη ζωή σου σε κάθε λεπτομέρειά της, σε κάθε μικρή πτυχή της. Δε σε πήρα μια φορά θυμάσαι και σε πήγα κοντά εκεί που ήταν τα πουλιά και σου τα και σου είπα κοιτάξτε τα πουλάκια του ουρανού. Τα οποία ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε μαζεύουν σε αποθήκες Κι όμως ο ουράνιος πατέρας σας τα τρέφει, τα φροντίζει. Δε στόπα αυτό για να σου πάρω το άγχο, για να σου πάρω την τρελή ανασφάλεια που σε πνίγει. Και εσύ ακόμα είσαι ανασφαλής, είσαι ακόμα πελαγωμένο στη ζωή και γεννήθηκα εγώ που σου μίλησα για αυτή την πρόνοια του Θεού, για αυτή την αγάπη του Θεού. Παιδί μου, αισθάνθηκε πόσο πολύ σε αγαπώ. Τώρα είμαι βρέφο, λέει ο Χριστό, και δεν μιλώ. Γι' αυτό έρχεσαι και μου μιλάς εσύ και κάνει διάφορα γιατί εγώ βλέπει ότι δεν αντιδρώ. Είμαι ένα μικρό παιδί και δεν μιλώ αλλά όταν μεγάλωσα το θυμάσαι αυτό σου μίλησα και σου είπα να εμπιστεύεσαι και πέρασαν τόσα χρόνια και βλέπω ότι ακόμα εμπιστοσύνη δεν υπάρχει δεν κοιμάσαι ήσυχος είσαι ταραγμένος στη ζωή στριφογυρνά στο στρώμα σου κάτι σου φταίει και δεν ξέρεις τι ζητάς και σου είπα ηρέμησε δεν θα σε αφήσω το έχει πια αυτό το νόημα ότι υπάρχει Θεός αγάπης που φροντίζει. Θυμάσαι πως σου είπα να αγαπάς όλο τον κόσμο. Το κάνεις. Μας ρωτάει ο Χριστός. Όχι ο νεογέννητος που δεν μιλά. Αλλά ο Χριστός που είναι πλέον όρημος. Που είναι πλέον μεγάλος. Που μας κοιτά από εκεί που βρίσκεται. Και βλέπει να δει τι κάναμε. 20 αιώνε μετά. 20 αιώνε μετά και ο Θεός κοιτά τη γη. Άραγε, του δίνουμε χαρά ή του δίνουμε απογοήτευση με το πως είμαστε εμείς οι χριστιανοί. Με το πως είναι οι υπόλοιποι που δεν πιστεύουν εξαιτία ημών των χριστιανών. Τελικά γιορτάζουμε Χριστούγεννα, αλλά είναι, ένας, είναι μια γιορτή πάλι προβληματισμού. Είναι μια γιορτή πάλι ε, να καθρεφτήσω τον εαυτό μου στα λόγια του, του γεννημένου Χριστού. Να καθρευτείσω τον εαυτό μου στους μακαρισμούς του που είπε μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίνει η βασιλεία των ουρανών μας είπε Κύριε να είμαστε ταπεινοί εσύ που γεννήθηκες τι θα πει γεννήθηκε ο Χριστός να δω τι, τι δίδαξε αυτός ο διδάσκαλος τι είπε αυτός ο Κύριος στη ζωή μου και το ωραίότερο δώρο για τον Κύριο αυτό είναι νομίζω να του πω Κύριε αυτά που είπες εγώ δεν τα περιφρόνησα, προσπάθησα. Αυτά που είπες έπιασα το νόημά τους, έπιασα το βασικό σου μήνυμα. Δεν μου είπες να είμαι ταπεινός, το προσπαθώ. Δεν μου είπες να μην νιώθω το εγώ μου, αλλά να γίνω σαν παιδί. Δεν είπες ότι στα παιδιά ανήκει η βασιλεία των ουρανών. Δεν είπες ότι αν δεν γίνεις κι εσύ σαν ένα μικρό παιδάκι δεν πρόκειται να πας στον παράδεισο. Γίναμε παιδιά. Χριστούγεννα. η γιορτή λέμε των παιδιών ναι αλλά η γιορτή όλων τα Χριστούγεννα έχεις γίνει παιδί βλέπεις τη ζωή με απλότητα με αθωότητα όπως τη βλέπει ένα παιδί το παιδί δεν έχει το εγώ του το παιδί δεν βάζει μπροστά κρίσεις, κατακρίσεις σχόλια γιατί το παιδί ακόμα δεν έχει σχηματίσει απόψεις, το παιδί είναι ένα ανοιχτό παράθυρο είναι ένα άνοιγμα είναι μια ανοιχτή καρδιά που όλα τα βλέπει καινούρια. Εμείς όμως δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί έχουμε βγάλει αποφάσεις για όλους και για όλα. Τους κρίνουμε όλους. Τους ξέρουμε όλους. παγώσαμε τη σχέση μας με όλους γιατί εφόσον είπες ότι ο τάδε ας πούμε είναι κακός δεν του ξαναμιλάς το παιδί δεν λέει ποιος είναι κακός και ποιος είναι καλός το παιδί δεν ξέρει να ξεχωρίζει τον καλό και τον κακό όλους τους αγγίζει όλους τους προσεγγίζει είναι παιδί και χαίρεται τη ζωή και το προστατεύει η χάρη του Θεού να μην πάθει παγίδες να σωθεί από πειρασμού και δοκιμασίες. Μα είπε ο κύριο Να είμαστε σαν τα παιδιά. Αυτό ο Χριστός που γενήθηκε. όταν μεγάλωσε, μα μίλησε πάλι για αυτή την παιδικότητα, για αυτή την αθωότητα. Ήρθα να σα φέρω, λέει, την αθωότητα πάλι, τη χαμένη σα απλότητα. Τα παιδιά, τα οποία όλη μέρα παίζουν, χαίρονται, τρέχουν, τα οποία δεν σφίγγουν τον εαυτό του να κρυφτούν, αλλά ό,τι νιώθουν το λένε. Όπως νιώθουν μοιράζονται τα αισθήματά τους μαζί σου Και όλη αυτή την ενεργητικότητα και τη ζωντάνια τους δεν την κρατάνε μέσα Αλλά την αφήνουν να κυλά Γι' αυτό έχουν και διαρκώς όρεξη, χαρά για παιχνίδι, για τρέξιμο Για ευχαρίστηση, για επικοινωνία, για επαφές Εμείς έχουμε κλειστεί Εμείς είμαστε συνέχεια κουμπομένοι. Συνέχεια σφιχτή γιατί λέμε, αν πάω εκεί Θα πρέπει να δείχνω χαρούμενος ενώ δεν είμαι Αν μιλήσω σε αυτόν θα πρέπει να του πω καλημέρα Ενώ θα ήθελα να του πω δεν θέλω να σε βλέπω μπροστά μου Δεν έχω μάθει να μοιράζομαι τα συναισθήματά μου σαν τα παιδιά Δεν έχω μάθει να λέω τι νιώθω σαν τα μικρά παιδιά που δεν κρύβουν τα αισθήματά τους Δεν έχω μάθει να είμαι γνήσιος, αυθεντικός, ειλικρινής σαν τα παιδιά κι όμως ο Χριστός που γεννήθηκε μας είπε να γίνουμε σαν παιδιά και δεν έχουμε γίνει και πέρασαν δύο χιλιάδες χρόνια από τότε και ακόμα να έρθει αυτή η παιδικότητα στη ζωή μας, αυτή η απλότητα. Κύριε νιώθω ότι μασκιτάς. Τώρα που γεννήθηκες Και σε κοιτάμε εύκολα Γιατί τα μάτια σου τώρα είναι παιδικά Αλλά τώρα Το 2010, 2011, 12, Τώρα που πέρασαν τα χρόνια μασκιτάς κύριε Με μια άλλη σοβαρότητα Και λες Εσείς παιδιά μου διασκεδάζετε Γιατί με βλέπετε σε μια φάτνη Σε ένα στάβλο Άλλο όγων ζώων αλλά τώρα αν δείτε το βλέμμα μου Σε κοιτάω με σοβαρότητα Και περιμένω από σένα να δω τι έχεις κάνει Πώς είσαι Κάνεις αυτό το άλλο που είπα εγώ Να συγχωρείς τον αδερφό σου Ήρθε ο Πέτρος μια φορά και με ρώτησε Λέει ο Κύριος Κύριε πόσες φορές να συγχωρώ τον αδερφό μου Εφτά φορές είναι καλά Και απάντησα εγώ αν λέω Λέει ο Κύριος ο νεογέννητος που σήμερα γιορτάζουμε Αλλά ο πολύ σοβαρός που τώρα γνωρίζουμε Στην οριμότητα της εκκλησίας Και μας λέει παιδί μου Εγώ είπα 70 φορές το 7 Να συγχωρεί Εσύ συγχωρείς Νιώθεις αυτή την ενότητα με τον αδερφό σου Μπορείς να καταλάβεις Ότι ο άλλος είναι ο αυτός σου Και να τον δεις με καλοσύνη Να τον δεις με επί Να τον συγχωρέσει. Μπορείς Κοιτάει ο κύριο στη γη και μας βλέπει σφαγμένους Να μην μιλιόμαστε Να μην χαιρετιόμαστε Να είμαστε κομματιασμένοι Τα δικά του τα παιδιά Και στο όνομά του να γίνονται όλα αυτά Το πιο φρικτό είναι αυτό Είμαι κακός στο όνομα του Χριστού Είμαι παράξενος στο όνομα του Χριστού Βάζω μπροστά το Χριστό Και λέω ο Χριστός επειδή πιστεύω στο Χριστό δεν θα σου μιλήσω εσένα Δεν σ' αγάπω εσένα Μα είσαι του Χριστού αυτό είπε ο Χριστός που γεννήθηκε. Αυτή ήταν η προσευχή του Χριστού που γεννήθηκε, που ήρθε στον κόσμο να μας διδάξει την ενότητα. Είμαστε ενωμένοι. Είμαστε αγαπημένοι. Είσαι αγαπημένος στο σπίτι σου, με όλους τους συγγενείς σου. Δεν ξέρω αν αυτοί σε αγαπούν. Εσύ τους αγαπάς. Μπορείς να πεις με μάτια καθαρά και ψυχή αληθινή αγαπώ για πες το, αγαπώ όλους του συγγενείς μου αγαπώ όλους του συνεργάτες μου στη δουλειά μου μπορείς να το πεις μπορείς να κοιτάξεις όλους τα μάτια και να πεις ότι δεν έχω τίποτα μαζί σας είστε άνθρωποι κι εσείς που κάνετε κάποια λάθη που κι εγώ έχω κάνει λάθη αλλά υπάρχει ο Θεός που μας ενώνει όλους και είμαστε αδέρφια και σας αγαπώ και σας συγχωρώ πολλές φορές σας συγχωρώ ό,τι και αν μου έχετε κάνει μπορείς να το πεις αυτό τότε πραγματικά κατάλαβες κάπως τι θα πει ότι ήρθε ο Θεός στη γη και το μήνυμά του το έπιασες και το μήνυμά του το κατάλαβες ήρθε ο Χριστός μας στη γη και μας έδειξε αυτή την πλατιά αγάπη που όλους τους χωρά Όλου του αγκαλιάζει. Που δεν χώρεσε του ανθρώπου σε κατηγορίε. Που δεν είπε σε αυτού θα μιλώ, σε αυτού δεν θα μιλώ. Αυτού του αγαπώ, αυτού του μισώ. Αγάπησε του πάντε. Πλησίασε όλο τον κόσμο. Και του ωφέλησε Και του κατάλαβε. Και φέρθηκε με επίοικια στου αμαρτωλούς Αυτό το κάνω. Το κάνω στη ζωή μου. Είμαι επίοικη. Έχω την μεγάλη αυτή κατανόηση που είχε ο Χριστός Έχεις κατανόηση στα παιδιά σου Έχεις κατανόηση στη γυναίκα σου Στον άνδρα σου Στους συνεργάτες σου Καταλαβαίνεις το παιδί σου που ταλαιπωρείται Μπορείς να μπει στην ψυχή του Έχεις πιάσει το νόημα αυτό του Χριστού Τι είπε ο Χριστός Πώς ζήτησε να, δούμε, να ζούμε Κατάλαβε τον αδερφό σου το παιδί σου είναι αδερφό σου. Το παιδί σου είναι ένα πλάσμα που τώρα φυσικά το βλέπεις ένα παιδάκι. Αλλά όταν και αυτό πάει 25, 30, 40 χρονών θα το βλέπεις και θα είναι ένας μεγάλος άνθρωπος όπως και εσύ. Μην κοιτάς που τώρα περνάει μια φάση παιδικότητας και νομίζεις ότι είναι ένα παιχνιδάκι που παίζεις μαζί του και το κάνεις ό,τι θέλεις. Το παιδί δεν σου ανήκει. Το σεβάστηκε. Του έδωσε χώρο. Ελεύθερο, σεβασμό το έδωσες, αξία το έδωσες, να νιώσει ότι αξίζει στη ζωή αυτή και έχει δικαίωμα να επιλέξει τι θα κάνει και έχει δικαίωμα να επιλέξει πώς θα ζήσει και έχει δικαίωμα να φύγει από κοντά σου αν δεν μπορεί να καταλάβει την προσφορά σου όπως έφυγε και ο γιος, ο άσωτος, από το σπίτι του καλού πατέρα. Έφυγε, το σεβάστηκε όμως ο πατέρας, αυτό θα πει Χριστούγεννα, να γυρίσω και να πω αυτός ο Χριστός που γεννήθηκε πώς ζήτησε να ζήσουμε. Μας έφερε την αγάπη, μας μίλησε για την αγάπη κατεξοχήν και είπε ότι, είπε ότι όλοι θα καταλάβουν ότι είστε μαθητές μου αν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Αυτό είπα αν έχετε αγάπη μεταξύ σας. Δεν έχουμε αγάπη, έχουμε συμφέρον Δεν έχουμε αγάπη Έχουμε κομμάτιασμα Είμαστε κομματιασμένοι Και δεν μας στεναχωρεί αυτό και πολύ Γιατί, γιατί νιώθουμε ότι έχουμε δίκιο γιατί λέμε και να είμαστε κομματιασμένοι Δεν φταίμε εμεί Φταίνει οι άλλοι που κομματιαστήκαμε Αυτός φταίει που έφυγε από το σπίτι Αυτή φταίει που έκανε το λάθος Οι άλλοι φταίνε Εγώ είμαι ο σωστός Ας διορθωθεί αυτός και ας έρθει πίσω Δεν παίρνουμε την ευθύνη του λάθους επάνω μας Αυτό έκανε ο Χριστό που γεννήθηκε Ο Χριστό που γεννήθηκε Δεν ήρθε για να πει ποιοι φταίνε Αλλά ήρθε για να πει Παιδιά μου, εγώ θα φταίω. Εγώ θα πάρω την ευθύνη επάνω μου. Δεν σας πετάω το μπαλάκι να πω ότι εσείς χταίτε. Πάτε να σταυρωθείτε εσείς. Όχι, θα πάω εγώ να σταυρωθώ. Θα σκύψω εγώ να πλύνω τα πόδια σας. Θα ανέβω εγώ στο γολγοθά. Μα εσύ δεν φταίς. Το ξέρω ότι δεν φταίω. Αλλά αυτό είναι ο μόνος δρόμος. Ο μόνος τρόπος να αλλάξει. Τη ζωή των δικών σου Αυτόν που αγαπάς και εγώ θα σου δείξω το δρόμο της ταπείνωσης Το δρόμο της αγάπης Το δρόμο της ανάληψης Της προσωπικής ευθύνη. Δεν εσύ Εγώ φταίω Μα τι λες Κύριε Εγώ φταίω Και σταυρώνεται ο Κύριος Χωρίς να φταίει Κι εσύ δεν δέχεσαι καμία θυσία να κάνεις για τον άλλον Δεν δέχεσαι ποτέ να πεις ότι φταίω εγώ Που εσύ είσαι είσαι γιατί αν εγώ ήμουν καλύτερος Θα ήταν η ζωή σου διαφορετική Αν εγώ ήμουν ταπεινός Θα σε είχα συγκινήσει Δεν θα είχα προκαλέσει Αντιδραστικότητα μέσα σου Πολεμική Άμυνα, επίθεση Δεν θα προκαλέσει τέτοιε καταστάσεις Θα έλειωνε η καρδιά σου Όπως λιώνει ένα παγάκι Μπροστά στο φως του ήλιου Αν ήμουν όπω ήθελε ο Θεός να είμαι θα έχει αλλάξει ο κόσμος τα Χριστούγεννα σκέφτομαι αυτές τις μέρες αγαπητέ μου φίλε αυτά τα πράγματα δηλαδή πως τη ζωή του Χριστού αυτό σκέφτομαι τη ζωή του Χριστού τι ήρθε αυτός ο Θεός να κάνει στη γη τι ήρθε να μας πει λέει ένας υψηλά λόγια μεγάλες θεολογίες ναι σίγουρα αλλά αυτές οι μεγάλες θεολογίες ξεκινούν από πολύ απλά πραγματάκια πριν πει στην Αγία Φωτεινή της Αμαρίτεδα, ο Χριστός για το Θεό πριν της μιλήσει για το Θεό της είπε δώσ' μου λίγο νεράκι να πιώ κάτι τόσο απλό έκανε μια σχέση μαζί της σχετίστηκε επικοινώνησε συνδέθηκε η ψυχή του Κυρίου με την ψυχή της και μετά, και μετά κατάλαβε και τα ουράνια μυστήρια και τα ουράνια αγαθά γίνε πρώτα άνθρωπος φυσικός Φυσιολογικός, απλός Και μετά θα γίνεις και θεϊκός Και θα γίνεις και Άγιος Και άνθρωπος υπερβατικός Άνθρωπος που ξεπερνά την, τα, τα δεδομένα αυτής της γης Και ζει τα θαύματα, τα μυστήρια Γίνε πρώτα άνθρωπος Μάθε να λες καλημέρα στον διπλανό σου Τόσα απλά πράγματα μα είπε ο Κύριος Που γεννήθηκε για να φέρει στη γη Τον ουρανό Για να φέρει στη γη Τη χάρη του Θεού για να φέρει στη γη την Εκκλησία Πού είναι αυτή η πραγματικότητα που έφερε ο Χριστός δύο χιλιάδες χρόνια και ακόμα το μήνυμά του δεν το έχουμε ζήσει και μην είσαι έτοιμος να πεις ότι δεν το έχει ζήσει ο κόσμος δεν το έχουμε ζήσει εμείς εμείς οι χριστιανοί δεν το έχουμε ζήσει που δεν είμαστε ούτε ευτυχισμένοι είσαι χαρούμενος Είσαι χαρούμενος που είσαι άνθρωπος του Θεού Βλέπεις τη ζωή κάπως αλλιώς Όπως είπε ο Χριστός Κατάλαβες πως ό,τι γίνεται στη ζωή σου Έχει ένα νόημα για την ψυχή σου Έχει ένα σκοπό Σταμάτησες να κατακρίνεις το Θεό Δεν τον έχεις κατακρίνει έτσι άμεσα Αλλά τον κατακρίνεις έμεσα Πλαγίως Ξυπνάς το πρωί και κοιτάς τον καιρό και λες Τι παλιό καιρός κι αυτό σήμερα Το Θεό κατακρίνεις Γιατί ποιος έχει κάνει τον καιρό σήμερα Να βρέχει, να χιονίζει Να έχει ζέστη, να έχει καύσωνα Ποιος δίνει την εντολή Και τα φυσικά φαινόμενα είναι όπως είναι Ο ίδιος ο δημιουργός σου Όταν λες ας με, Τι οικογένεια είναι αυτή που έχω Πώς είναι έτσι τα παιδιά μου, πώς είναι έτσι ο άντρα μου Ποια είναι αυτή η γυναίκα που διάλεξα, γιατί να ανέτει στο επάγγελμά μου. Όλα αυτά ξέρεις τι είναι, είναι μια κριτική, σαν να λες στο Θεό, «Θεέ μου, δεν ξέρεις τι κάνεις». Δεν ήξερες εσύ που μου έδωσες αυτό το παιδί, εγώ ξέρω καλύτερα από σένα. Δεν ξέρεις τι κάνεις, δεν ξέρεις πώς μας κυβερνάς. Έχεις μάθει να είσαι ευχαριστημένος, αναπαυμένος, ικανοποιημένος. Τότε είσαι άνθρωπος του Χριστού Καταλαβαίνεις τον αδερφό σου και τις ανάγκες του Πιάνεις τις ανάγκες του άλλου Έχεις αυτή την ευαισθησία να καταλάβεις ότι Ο άντρας σου αυτή τη στιγμή για παράδειγμα Θέλει λίγη στοργή Το έχεις καταλάβει Έχεις καταλάβει ότι θέλει λίγη καλοσύνη που έχει χρόνια να του δείξει. Ένα χάδι που έχεις καιρό να του προσφέρεις Το έχεις καταλάβει αυτό Είσαι του Χριστού όμως ε Και λες ότι πήγες και λειτουργία Πήγες και αγρυπνία Πήγες και λιτανίες Πήγες και ε, είδες και θαύματα Αυτό όμως δεν είναι θαύμα Να σε δει να δείχνει καλοσύνη Μια γυναίκα είχασε τον άντρα της Γιατί την άφησε αυτό και έφυγε Και πήγε με μια άλλη γυναίκα Και τον ρώτησα τι βρήκες επιτέλους αυτή την καινούρια γυναίκα που πήγες Και μου λέει κάτι πολύ απλό μου λέει Όταν γυρίζω από τη δουλειά. Αυτή η νέα πλέον γυναίκα λέει βάζει μια λεκάνη με ζεστό νερό μια πλαστική λεκάνη, ζεστό νερό, λίγο αλάτι και μου βάζει τα πόδια λέει μέσα να ξεκουραστώ που γυρίζω από τη δουλειά μου. Αυτό λέει μου έχει κερδίσει την καρδιά. Δεν ψάχνω μεγάλα πράγματα και συνταρακτικά κάτι πολύ μικρό που δείχνει όμως μια ευαισθησία ότι ο άλλος σε καταλαβαίνει. Ήρθε ο Χριστός στη γη για να μας καταλάβει Ήρθε ο Χριστός στη γη για να μας χαρίσει αυτή την μεγάλη κατανόηση τη λέξη συμπόνια αυτό που λέει «Δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει» τους εκτιρμούς εκτιρμός θα πει αυτό πληγωμένο στήθο. καρδιά που αγαπά που συμπάσχει με τον άλλον που καταλαβαίνει τον άλλον που νιώθει ότι εγώ και εσύ ένα δεν είμαστε ξεχωριστοί δεν είμαστε χώρια δεν σε βλέπω σαν αντίπαλο Δεν σε βλέπω σαν απειλή Σε βλέπω σαν συνοδιπόρο Μαζί πάμε στη ζωή Μαζί θα ζήσουμε Μαζί θα αγωνιστούμε Και λίγο θα, θα ξεχωρίσουν οι χρόνοι που θα πεθάνουμε Εσύ πρώτα, εγώ πρώτα Δεν ξέρω Αλλά δεν θα είναι και τεράστια διαφορά Λίγα χρόνια θα είναι Ίσως λίγες δεκαετίες θα είναι η διαφορά που θα φύγουμε από τη ζωή αυτή Αλλά και πάλι Είναι πολύ μικρός αυτός ο χρόνος Το καταλαβαίνει. Αυτή λοιπόν η ενότητα θα μας κάνει να δώσουμε τα χέρια μας να βγούμε από αυτή την στενή οικογένεια που έχουμε τη δική μας την κλειστή και να αγαπήσουμε και το γείτονα να αγαπήσουμε και τους άλλους να προσευχηθούμε και για τους άλλους να κλάψουμε για όλο τον κόσμο Πού είναι αυτά τα πράγματα που έφερε ο Χριστός στη γη όταν ο Κύριος προσευχήθηκε στο όρο των ελαιών Χριστούγεννα σήμερα έτσι, μην μπερδευτούμε και εγώ σε πήγα στο όρος των Ελεόν, αλλά αυτός ο νεογέννητος Χριστός κάποτε μεγάλωσε και πήγε και στο όρος των Ελεόν και προσευχήθηκε και προσευχήθηκε υπέρ του σύμπαντος κόσμου δεν προσευχήθηκε μόνο για τους Εβραίους και τους Ισραηλίτες προσευχήθηκε για όλη τη γη έκλαψε για όλη τη γη αγάπησε αυτούς που είχαν γεννηθεί που ήταν τότε γεννημένοι και που θα γεννηθούν μέχρι το τέλος του κόσμου το κάνει εσύ μπορεί να το κάνει αυτό, να αγαπήσει όλου, να συγχωρήσει όλου, να πλώσει η καρδιά σου, το μυαλό σου. Θα πει κάνει με αυτά που λε: Δεν γίνονται. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε του ξένου. Δεν μπορούμε να αγαπάμε του Τούρκου. Δεν μπορούμε να αγαπάμε του ε, Εβραίου. Δεν μπορούμε να αγαπάμε του Αμερικάνου. Δεν μπορούμε να αγαπάμε του Ιταλού, του Γερμανού. Γιατί δεν μπορούμε. Τι είπε ο Χριστός, έρχομαι ανάμεσά σας, να σας μάθω να αγαπάτε επιλεκτικά. Άλλο η πολιτική, εκεί μπορεί να πρέπει να κρατήσουμε κάποιες άλλες ισορροπίες και κάποια άλλα όρια. Αλλά η καρδιά μας θα έχει και αυτή όρια. Η προσευχή μας θα έχει όρια. Το αγκάλιαζαν που θα κάνουμε στον κόσμο, αυτή η αγκαλιά, ο κύριο άνοιξε τα χέρια του στο σταυρό και αγκάλιασε όλα τα σημεία της γης και του ουρανού και άπλωσε την αγάπη του παντού εσύ μπορείς να αγκαλιάσεις όλο τον κόσμο Μπορείς να μπεις μέσα στο λεωφορείο και να δεις απέναντι να κάθονται ξένοι, έγχρωμοι διάφορες φυλέ τη γης και μέσα σου παρόλο τη δυσκολία και τη δυσφορία που νιώθεις να καταλάβεις ότι και αυτό το πλάσμα που δεν σου αρέσει που σου φαίνεται παράξενο που σου μυρίζει που λες διάφορα γι' αυτόν να καταλάβεις ότι και αυτό το πλάσμα ο ίδιος Θεός το έπλασε ο Θεός που έπλασε και σένα ο Θεός που γεννήθηκε σήμερα εκεί στη Βυθλέπ και ήρθε για να αγαπήσει και να αγκαλιάσει όλη την ανθρωπότητα το καταλαβαίνεις αυτό Μπορείς να αγαπήσεις αυτόν που είναι μέσα σε, σε μια φυλακή Μπορείς να καταλάβεις για παράδειγμα Ότι αυτά τα εγκλήματα που έκανε ένας φυλακισμένος Θα μπορούσε και εσύ να τα κάνεις Αν είχες βρεθεί στην ίδια κατάσταση τη δική του Καταλαβαίνεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν το έκανε από κακή Αλλά επειδή έτσι του έβγαινε Έτσι μεγάλωσε Έτσι έμαθε να ζητά το δίκιο του Μπορεί αυτό το άτομο που σκότωσε και τώρα είναι στη φυλακή να έχει έναν πατέρα που το σκότωνε στο ξύλο όταν ήταν μικρό παιδί και μετά αυτός έμπλεξε ταλαιπωρήθηκε έμαθε να κλέβει να σωτεύει να σκοτώνει δεν δικαιολογώ το αμαρτημά του αλλά καθρεφτίζομαι μπροστά στο Χριστό και λέω Θεέ μπόρεσα ποτέ να προσευχηθώ για αυτούς τους ανθρώπους μπόρεσα ποτέ να πάρω πάνω μου το δικό τους λάθος το δικό του αμάρτημα το δικό του φρικτό έγκλημα και να πω Κύριε μου τους Σε ευχαριστώ που με προστατεύεις και με προφυλάσσεις από τέτοια εγκλήματα αλλά κι εγώ δεν έχω κάνει εγκλήματα ψυχικής φύσης. Είχα πάει κάποτε σε ένα γέροντα εκτός Αθηνών και μου λέει έχεις ποτέ σου σκοτώσει και του Αμέσω ήμουν έτοιμο να απαντήσω και σίγουρο. Έχει, λέει, σκοτώσει. Όχι, λουπάτερη, είσαι σίγουρο. Εννοείται, λέω είμαι σίγουρο. Κι όμω, μου λέει, Όλοι μα έχουμε σκοτώσει. Όταν προσβάλλουμε τον άλλον, όταν ηρωνευόμαστε τον άλλον, όταν δεν δίνουμε σημασία στον άλλον. Σκοτώνω για το Θεό, δεν είναι μόνο αφαιρώ τη ζωή. Σκοτώνω και με το βλέμμα μου. Σκοτώνω και με το λόγο μου και με την καρδιά μου και με την κακία που βγάζω από μέσα μου. Δεν τα ισοπεδώνουμε όλα Δεν λέμε ότι είναι το ίδιο Αλλά κατάλαβε το πνεύμα λίγο των Χριστουγέννων Που ακριβώς αυτό είναι Ήρθα Για να σας νιώσω Ήρθα όχι για να σας κρίνω Αλλά για να σας καταλάβω Να σας αγαπήσω Να αποδεχτώ τον πόνο σας Την αγωνία σας, τη θλίψη σας Την ανασφάλειά σας Και να σας χαρίσω τα δώρα του Θεού Αλλά για να τα πάρετε είναι ανάγκη να συνεργαστείτε Είναι ανάγκη να δώσεις το χέρι σου στο Θεό Είναι ανάγκη να πας σε αυτή τη φάτνη Είναι ανάγκη να, να πας σε αυτό το γολγοθά Να γονατίσεις και να το θελήσεις Να κάνεις κάτι Δεν αλλάζει το σπίτι σου έτσι Εσύ θα το αλλάξεις Η ευθύνη είπαμε είναι δική σου το πώ κυλάει η ζωή στο σπίτι σου, το πώ θα πά με τα παιδιά σου, με τη γυναίκα σου, με τον άντρα σου, δεν είναι θέμα που ο Θεός θα το αλλάξει μόνος του. Γι' αυτό ήρθε ο Θεός στη γη, να σε φωτίζει, να σου δίνει καθοδήγηση. Έχεις αυτή την καθοδήγηση του Χριστού. Δεν είπε ο Κύριος ότι εγώ θα σας φωτίζω. Το είπε βέβαια για τους διωγμούς και τα μαρτύρια, ότι λέει μην προμελετάτε, θα σας λέω τι να λέτε. Θα σας φωτίζει το Άγιο Πνεύμα, ναι αλλά... Και τώρα δεν χρειάζεται Το σπίτι μας μερικές φορές είναι σαν, σαν μια αρένα Σαν ένα πεδίο μάχης Και δεν ξέρεις πως να μιλήσεις Τι να πεις για να μην κάνεις μεγαλύτερη τη ζημιά Εκεί παρακαλάς τον νεογέννητο Χριστό Και του λες Κύριε φώτισέ με Τι να πω Πότε να το κλείνω το στόμα Και πότε να το ανοίγω Και όταν το ανοίγω τι να λέω Γεννήθηκε ο Χριστός αδελφή μου Γεννήθηκε ο Κύριος και είναι πραγματικά γλυκά, γλυκιά η ψυχή μας αυτές τις μέρες και είναι πραγματικά αναπαυμένη η καρδιά μας, νιώθουμε όλοι μας αυτή την, την αθωότητα των παιδικών μας χρόνων αλλά μην αρκεστούμε μόνο σε αυτά τα συναισθήματα να δούμε λίγο πιο σοβαρά τη ζωή μας, όλη μας τη ζωή και μετά τις γιορτές να μην είναι δηλαδή Άντε πάμε επίσκεψη και εκεί θα κάνουμε όλοι τους καλούς Αλλά από την επόμενη εβδομάδα Από την μεθεπόμενη που θα τελειώσουν οι γιορτές Θα αρχίσουν πάλι οι καυγάδες Πάλι οι γκρίνες, Πάλι οι κακίες Όχι να δούμε λίγο πιο βαθιά την κατάστασή μας Με μεγαλύτερη ε, Σοβαρότητα Την πορεία μας Πως θα πάει Η ζωή μου Πως θα πάει η σχέση μου Πως θα πάω με τα παιδιά μου με την οικογένειά μου, πόσο έχω βάλει το Θεό στη ζωή μου, στην καρδιά μου, πόσο επικοινωνώ με αυτό το Θεό, πόσο αφήνω τον νου μου να γαληνεύει, πόσο αφήνω το νου μου να ζει το τώρα και να ηρεμώ, όπως είπε ο Χριστός τον άρτον ημών των επιούσιων δόση μην σήμερων, αρκετών τη ημέρα η κακή αυτή, αρκετά λε τα σημερινά βάσανα. Μη σκέφτεσαι πολύ μακριά Ήρθα στη γη εγώ ο Θεός Μας λέει ο Χριστός Για να σε μάθω να μην πηγαίνεις πάρα πολύ μακριά Με το μυαλό σου γιατί θα Μη φορτώνεσαι πολλά Ζήσε την κάθε μέρα με απλότητα Φάει το ψωμάκι σου σήμερα Πες ευχαριστώ Σήμερα δεν έχεις να φας Τώρα που με ακού, δεν έχει να φας Έχει γιατί, αν δεν είχε, δεν θα έχει νομίζω κουράγιο μυστικό να ακούς μια εκπομπή. Έχει να φας Μα αύριο δεν θα βρω δουλειά. Μα μου είπαν θα με απολύσουν. Μα υπάρχει κρίση σήμερα. Αύριο μπορεί να, να μα πάρει ο κύριο αύριο και να ξεκουραστούμε. Να πάμε στον παράδεισο. Μην ανησυχεί. Δεν θα σε πάρει. Αλλά λέω που σε πιάνει αυτό ο πανικό. Σκέψει είναι όλα αυτά που έχει. Λογισμοί. Άλλαξε του λογισμού σου. Ήρθε ο κύριο στη γη. Να σου δώσει φωτεινούς λογισμούς, να δεις μέσα στο φως τα πράγματα, να πάρεις ελπίδα, να πάρεις δύναμη, να πάρεις κουράγιο. μάθε να λες αυτά που έχεις να επικοινωνεί με έναν άνθρωπο που αγαπάς να μοιράζεσαι τον πόνο σου μην τα κρατάς όλα αυτά μέσα σου και γίνονται δηλητήριο και γίνονται αρρώστια στο τέλος γιατί και οι σωματικές αρρώστιες από ψυχικές ξεκινάνε από ψυχική ένταση έχεις ακούσει τη φράση που λένε για κάποιον που σε στεναχωρεί πολύ λέει στο τέλος θα μου βγάλει τον καρκίνο τι θα πει αυτό η στεναχώρια που μου φέρνεις θα με αρρωστήσει και ήρθε ο Χριστός στη γη για αυτό ακριβώς το λόγο Να σου πάρει τον καρκίνο Της ψυχής Και του σώματος Γιατί αν η ψυχή σου γαλεινέψει Αν κοιμάσαι σαν τα μικρά παιδάκια Που δεν έχουν αγωνία για αύριο Έχεις ακούσει ποτέ κανένα μικρό παιδάκι Να λέει τι θα κάνω αύριο για να δούμε Το πεδάκι ζει τη στιγμή εσύ θα σκεφτείς βέβαια για το μέλλον των παιδιών σου Θα σκεφτείς για τα χρήματα που έχεις στην τράπεζα Και πρέπει να συγκεντρώσεις Για το δάνειο, για το σπίτι Για τα έξοδα, για το αυτοκίνητο Θα τα σκεφτείς Αλλά δεν θα τα σκεφτείς Με τέτοιο τρόπο που θα σε διαλύσουν Όχι Θα τα σκεφτείς λίγο και θα μπεις μετά Έχει ο Θεός Σήμερα καλά δεν είμαστε Καλά δεν πάει η ζωή Καλά πάει, καλά πάει. Μάθε να λες ένα ευχαριστ το φως και όχι το σκοτάδι και να ανοίγει τα χέρια σου στο Χριστό όπως έλεγε ο πατήρ Πορφύριος η λύση λέει στο σκοτάδι της γης δεν είναι να σκαλίζουμε το σκοτάδι και να ασχολούμαστε μαζί του άνοιξε την αγκαλιά σου στο Χριστό είναι δυνατό να υπάρχει Χριστός δίπλα σου ο Κύριος και να έχεις και απελπισία θα σου φέρει την ελπίδα δες το αλλιώ αυτό το πράγμα Μπορεί να το δει αλλιώ έχει πάθει, ξέρεις τι έχει πάθει Ένα εθισμό, μια συνήθεια Στην απογοήτευση Πόσες φορές προσπαθώ όταν μιλάω με κάποιον ε, να, Και με σένα το έχω πάθει αυτό Να προσπαθώ να σου μεταφέρω ένα κύμα έτσι ελπίδα στην ψυχή σου Και εσύ δεν το δέχεσαι Βλέπεις ότι μπορεί να χαρείς Και λες όχι όχι εγώ προτιμώ να βρω κάτι Να σκεφτώ κάτι δυσάρεστο Έτσι μου φαίνεται πιο... Δεν γίνεται να πιστέψω ότι εγώ θα χαρώ Δεν μπορώ να το, να το δεχτώ ότι όλα θα πάνε καλά στη ζωή μου Πρέπει να βρω κάτι να στεναχωριέμαι Και ήρθε ο Χριστός και μας είπε να χαίρουμε Να είμαστε χαρούμενοι Να έχουμε ελπίδα στον Κύριο Ότι δεν θα μας εγκαταλείψει Πιστεύετε εις τον Θεό Και εις εμέ πιστεύετε Μας είπε να με, να με πιστεύετε Εγώ είμαι η ζωή Είμαι η Αλήθεια. Είμαι η Οδός. Είμαι το Φως του κόσμου, Είμαι η Άμπελος-η αληθινή. Μείνετε ενωμένοι μαζί μου και εγώ θα είμαι ενωμένος μαζί σας και εφόσον εγώ είμαι η πηγή της ζωής μας είπε ο Χριστός, ε ο Νεογέννητος Χριστός που μετά από λίγο Μεγάλωσε και εφόσον εγώ είμαι η άμπελος και εσείς τα κλίματα και εφόσον εγώ είμαι η πηγή της Ζωτικότητας θα σου δίνω Ζωή Θα σου δίνω ενεργητικότητα, ζωντάνια ευεξία, διάβγεια θα σταδίνω όλα αυτά εγώ είμαι το ίδωρ, το Ζων πιείτε από τον δικό μου το νερό και δεν θα διψάσετε ξανά η ψυχή σας θα αναστηθεί θα αναγεννηθείτε θα γίνεις καινούριος άνθρωπος αυτά μας είπε ο Χριστός και καθώς καθρεφτίζομαι αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων, έτσι σκέφτηκα φέτο να καθρεφτιστώ λίγο στη συνολική ζωή του Χριστού και να δω πόσο πολύ διαφέρω πόσο πολύ μακριά είμαι από αυτή την, τη ζωή που μου από Κύριος που πελαγώνω που αγχώνομαι λέω Κύριε σε τιμώ τιμώ τη γιορτή σου ε? δηλαδή αν κάνω συνέχεια λάθος επιλογές και δεν αλλάζουν τα μυαλά μου τιμώ τη γιορτή σου κάνω αυτό που είπες μετανοείται μας είπες να αλλάξουμε μυαλά Αλλάζω μυαλό, δεν αλλάζω, στο μυαλό μου ίδιο θέλω να το έχω Έτσι να σκέφτομαι πάντα Απογοητευτικά, δυσάρεστα, αποθαρρυντικά, απελπισμένα, μελαχολικά Και εσύ είπε, μετανοείτε, αλλάξτε μυαλά δεν, είσαι, δεν εννοώσες μόνο να σκεφτόμαστε τις αμαρτίες μας για να μετανοούμε Δεν είναι μόνο αυτομετάνοια Θα πει γενικά να αλλάξει οπτική, πως βλέπεις τη ζωή, ο νού σου πως βλέπει τα πράγματα Τώρα αυτή τη στιγμή έχει τίποτα. Όχι, δοξάζει τον Θεό. Μ, εξαρτάται. Μπορεί να τον δοξάσει όμω. Αν όμω θελήσει, μπορεί να αρχίσει τώρα να στεναχωριέσαι. Να ψάχνει να βρεις θέματα για στεναχώρια. Υπάρχουν. Και στη δική μου ζωή υπάρχουν. Μπορώ να ψάξω να βρω τώρα περιστατικά που αν τα σκεφτώ θα αρχίσει το στομάχι μου να ανακατεύεται. Από στεναχώρια, από λάθη, από αγωνία για το μέλλον, από αναμνήσει του παρελθόντο αλλά στην πραγματικότητα τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχω τίποτα δεν έχω πρόβλημα αυτό θα πει μετανοείτε αλλάξτε τρόπο που νοείτε τον κόσμο δες τη ζωή αλλιώς πως όπως ο Χριστός αυτό ήρθε ο Χριστός να με μάθει γι' αυτό γεννήθηκε ο Κύριος να μου φέρει χαρά και πέρασε μέσα από παγίδες Από εχθρικά πρόσωπα Από γραμματίς και φαρισαίους Και πέρναγε μέσα από αυτούς λέει Χωρίς να μπορούν να τον πειράξουν Μόνο όταν ήρθε η ώρα που ο Κύριος Ήξερε και επέτρεψε Συνέβη ό,τι συνέβη Στη ζωή σου Θα συμβεί ό,τι συμβεί όταν το θελήσει ο Κύριος Αν ο Κύριος δε θελήσει Δεν θα πάθεις τίποτα Αν ο Κύριος το επιτρέψει Θα πει ότι ήταν για το καλό σου Το αποδέχεσαι. Και αναπάβεσαι και κάνεις ό,τι μπορείς να το αλλάξεις αν γίνεται, αλλά αν δεν γίνεται το αποδέχεσαι ταπεινά και συμφιλιώνεσαι και είσαι αναπαυμένος άνθρωπος, ευτυχισμένος, μακάριος, ισορροπημένος. Πάντω, εγώ δεν είμαι εστույγανα κεφέτος Βασίλη σε ευχαριστώ παρα πολύ που τέκες εορταστικές μέρες είσαι πάλι κοντά μας και κάνεις αυτό τον κόπο και ευχαριστώ πολύ και εσένα που παίρνει τηλέφωνο και ευχαριστώ πολύ που γράφεις το σύντομο email σου στο atheata.gr papakiyyahoo.gr και υπάρχει και μια ιστοσελίδα για αυτή την εκπομπή που υπάρχουν όλες οι εκπομπές αποθηκευμένε Θα το βρείτε στην... στο διαδίκτυο ψάχνοντας. Ε, το τηλέφωνο του σταθμού είναι 4118602 και 4118640 εύχομαι να να περνάς καλά εκεί που είσαι Έχουμε αυτές τις μέρες Να μπόρεσεις να αγαπήσεις Και μακάρι και να Σε αγάπησαν και σένα κάποιοι άνθρωποι Έχουμε να μην είσαι μόνος Αυτές τις μέρες και μόνοι Αλλά κι αν είσαι Εντάξει Αγάπα εσύ αυτούς που περνάνε καλά Αν μπορείς Θα είναι τέλειο αυτό το πράγμα Αν μπορείς να το πετύχεις Είναι τέλεια κατάσταση Δηλαδή να κάνει τη χαρά όλου του κόσμου δική σου. Ξέρεις πόσο θα χαρείς, Πάρα πολύ. Μα λέει: Εμένα δεν με αγαπάνε, πώ θα του αγαπήσω. Ωραία, αγάπα τους εσύ. Αγάπα εσύ. Και σκέψου τώρα που είσαι μόνο, τι ωραία που περνάνε κάποιοι. Τι ωραία που τρώνε, που χαίρονται, που αγκαλιάζονται, που φιλιούνται, που βλέπουν ταινίε στο σπίτι, που απολαμβάνουν το αρταστικό έτσι περιβάλλον τη ζωή του και στα μαγαζιά. Εσύ δεν είσαι, και τι έγινε κάνε αυτή την υπέρβαση να χαρείς με τη χαρά των άλλων δεν λέει χαίριν με τα χαιρόντων να χαίρεσαι με αυτού που χαίρονται και θα κάνεις την καρδιά σου παράδεισο και θα γίνεις κι εσύ σαν τον νεογέννητο Χριστό που όταν γεννήθηκε δεν χάρηκαν όλοι η γη. Δεν το κατάλαβαν όλοι λίγοι το κατάλαβαν δεν πειράζει μάθει να εσύ η αγάπη είναι μεγάλη ευτυχία είναι μεγάλο μυστικό Φυσικά είσαι άνθρωπος και θες και την ανθρώπινη συστασιά Ε παρακάλα του Θεό και πε του Κύριε εσύ που γεννήθηκες μόνος Εσύ που γεννήθηκες με ένα τόσο ταπεινό και μοναχικό τρόπο Και αθόρυβο τρόπο και αφανή τρόπο Έλα και σε μένα που είμαι μόνος Και είμαι αφανής Και ίσως να μην έχω και πολύ παρέα Γιατί εδώ που τα λέμε αν είχε και πολύ παρέα τώρα δεν θα άκουγες την εκπομπή Σιγά τώρα μην ακούνε κάποιοι που... Τρώνε και πίνουν και ακούς εκεί ποτήρια να τσουγκρίζουν, πιάτα, πιρούνια, μαχέρια Αυτοί δεν ακούνε τέτοια ώρα Ακούς εσύ που είσαι μόνος Δεν πειράζει Να κι εγώ μόνος μου και κάνουμε παρέα Τι θα πει μόνος τελικά Μόνος είναι, είναι το πως νιώθεις μέσα σου Μπορεί να έχεις 100 άτομα δίπλα σου και να είσαι μόνος Μπορεί να είσαι μόνος και να νιώθεις την αγάπη του Θεού και την αγάπη όλων των αδερφών σου και ότι τελικά λίγα μέτρα μας χωρίζουν από αυτούς που είναι πολύ μαζιμένοι δεν είμαστε μόνοι άνοιξε το παράθυρο θα δεις τον κόσμο θα μυρίσεις τα γλυκά και τα φαγητά και τους κουραμπιέδες από τα γειτονικά σπίτια ε, άπλως το χέρι σου και πες μαζί είμαστε νοερά αγκάλια σε όλους τους ανθρώπους νοερά όπως έκανε ο Άγιος Νίφων ο επίσκοπος Κωνσταντιανής που λέει όταν έβλεπε κάποιον έπεφτε κάτω τα πόδια του ταπεινωνόταν ή τον αγαπούσε κάποιον εξ αποστάσεως ζήσε αυτό έχει ο Θεός αλλά πάρε και κανένα τηλέφωνο σε κανένα φίλο σου σε καμία φίλη σου βγες και εσύ. να ζήσεις τα Χριστούγεννα και με κάποιον άλλον αν δεν αντέχεις τη μοναξιά σου και ας παρακαλέσει ο στο τον Θεό πέρασε και η ώρα να τελειώσουμε σήμερα να παρακαλέσει ο καθένα τον Θεό να... Να του πούμε αυτό το πράγμα Δηλαδή κύριε γεννήθηκε. Γιατί γεννήθηκε, Τι θες από μένα που γεννήθηκε, Ε πως με θέλεις Να με φτιάξεις Να με διαμορφώσεις Είσαι ευχαριστημένος από μένα Δηλαδή ε, Είμαι ένα καλό δώρο για σένα Όπως λένε τα μικρά παιδιά Είμαι καλό παιδί Στο δημοτικό το λέγανε Είμαι καλό παιδί κύριε Πάω καλά Ρώτα το Θεό Κύριε μου είμαι καλό παιδί Μ' αγαπάς Αξίζω την αγάπη σου Κάνω κάτι για σένα Ευαισθητοποιήθηκε η καρδιά μου Από τη δική σου απέραντη Καλοσύνη και αγάπη Κι εύχομαι ο Κύριος Να απαντήσει και να το ακούσεις αυτό όμως ε. Ναι παιδί μου να σου πει Και σε μένα μακάρι να το πει Ναι παιδί μου σε αγαπώ Όχι ότι είσαι τέλειος Και τέλεια Αλλά σε αγαπώ γιατί έχεις ακόμα μέλλον και μπορεί να μην είσαι ακόμα πως ε, θα ήθελα να είσαι στην τελική σου μορφή άψογος, τέλειος, ε, άγιος αλλά γι' αυτό και θα σε αφήσω να ζήσεις και άλλους μήνες και άλλα χρόνια και άλλα Χριστούγεννα για να σκαλίσω όσο πιο τέλεια μπορώ μέσα στην καρδιά σου τη μορφή μου αυτό να μας κάνει το δώρο το μεγάλο Κύριος να μας βοηθήσει και τα φετινά Χριστούγεννα και τα επόμενα να μας αξιώσει να τα ζήσουμε και τα μεθεπόμενα και πολλά ακόμα Χριστούγεννα δεν ξέρεις, πολλά Χριστούγεννα θα ζήσεις ακόμα και ας νομίζεις καμία φορά ότι η ζωή είναι δύσκολη δεν θα τα καταφέρω, είμαι άρρωστος, είμαι άρρωστη γίνονται εκπλήξεις φοβερές αλλά με αυτό το σκοπό ε, να ζήσω Κύριε αλλά να αξίζει να ζω να ζήσω Κύριε αλλά να είναι η ζωή μου ζωή του Χριστού άξια τα βήματά μου να είναι σαν τα βήματά σου το πρόσωπό μου σαν το πρόσωπό σου και η καρδιά μου κυρίω Κύριε να είναι σαν τη δική σου την καρδιά ταπεινή γεμάτη αγάπη γεμάτη καλοσύνη ευσπλαχνία αλήθεια και ομορφιά χρόνια πολλά αγαπητέ μου φίλε Εύχομαι να περάσει καλά αυτές τις μέρες, καλή συνέχεια στον αγώνα σου και θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα πάλι ε, με ένα θέμα που ο Θεός θα μας φωτίσει ίσως να πούμε. Καλή δύναμη και ο Θεός να σε ευλογεί πλούσια σε όλα τα χρόνια της ζωής σου. Χαίρε.